Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 22 Φεβρουαρίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Ιφθουί το, Βασιλεύ Βασιλέφου παρά και το πνεύμα της αληθίας, οφανταχού παραν και τα πάντα πληρών θησαυρώσουν αγαθούν και ζωή σχοληγός αληθέκης, κίνους, και, και καθάρισουν μας πάσης και λίδες και σώσουν αγαθέτες ψυχάς Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και όπως γνωρίζουμε η σαρακοστία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής ζωής του χριστιανού αποτελεί το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής Αυσφαλώς αυτό που προτείνεται τη Σαρακοστή δεν, δεν είναι μία αλλαγή διατροφικής συνήθειας αλλά κυρίως είναι μία στάση ζωής, ένα ήθος ζωής που είναι στην ουσία το ήθος του χριστιανού. Επειδή όμως αυτό δεν μπορούμε λόγω της πτώσης μας, λόγω της ανοριμότητάς μας να το ζούμε συνεχώς μας δίνει η Εκκλησία, μας παιδεύει, μας παιδαγωγεί με το να μας πει αυτές τις μέρες, τις 40-50 μέρες επικεντρωθείτε σε αυτό, κάντε το, το ουσιαστικά ούτως ώστε να γίνει η αφορμή μιας εσωτερικής αλλοίωσης και αλλαγής. Πιο συντονισμένα δηλαδή, πιο ουσιαστικά να το κάμουμε για να δούμε τι συμβαίνει. Επομένως, αν θα μπορούσαμε να δούμε ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του πνεύματος είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι το κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής. Δεν σώζεται ο αναμάρτητος αλλά αυτός που διαρκώς μετανοεί. Η ποιότητα, αν επιτρέπετε ο όρος, της αγιότητος ή της πνευματικής μας καταστάσεως κρίνεται από την ποιότητα της μετανοίας. Και για τον χριστιανό η μετάνοια δεν είναι μια συνειδητοποίηση κάποιας κακής συμπεριφοράς, δεν είναι η αναγνώριση κάποιων συμπτωμάτων που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο του Θεού ή τη συνείδησή μας αλλά η μετάνοια είναι η συνειδητοποίηση του λόγου που αμαρτάνουμε του λόγου που οδηγούμε σε μια κατάσταση και στην ουσία η μετάνοια αποκαθιστά θεραπεύει αυτό που μας οδηγεί στο λάθος για παράδειγμα ας πάρουμε έναν άνθρωπο που έχει τη συνήθεια με το κάπνισμα Μπορεί να βρεθεί μία μέθοδος να το ξεπεράσει ο άνθρωπος το κάπνισμα με μία τεχνική μέθοδο γιατί διαπιστώνει, έχει ένα σύμπτωμα έχει το κάπνισμα, το ενόχλη, του κάνει κακό στην υγεία και πρέπει να βρει έναν τρόπο Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ξεπεράσει αυτή την εξάρτηση με αυτόν τον τεχνητόν τρόπο δεν συμπληθραπεύεται γιατί εξακολουθεί να υφίσταται ο μηχανισμός που του γίνει σε αυτή την εξάρτηση Άρα. Τι λέει η μετάνοια, κατά την ορθόδοξη άποψη, Μετάνοια είναι η να βρω τον, να θεραπευθεί ο λόγο που με οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό, ένα αμαρτωλό που κάνει μία αμαρτία και ένα άλλο που κάνει την ίδια αμαρτία, δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο τρόπο. Άλλο λόγο γέννησε τη μία αμαρτία, άλλο λόγο γέννησε τον άλλο. Και πρέπει να θεραπευτεί το πρόσωπο. Όχι να σταματήσει απλώ να υφίσταται το σύμπτωμα. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα. Για να οδηγηθεί κάποιος σε μία εξάρτηση Έχει ένα μηχανισμό μέσα του Που γεννά αυτές τις καταστάσεις Αν τη μία εξάρτηση Με έναν τεχνικό τρόπο Δεν θεραπεύεται ο μηχανισμός Και θα γεννηθεί μία άλλη εξάρτηση Άρα η μετάνοια είναι Η βαθιά συνειδητοποίηση του προβλήματός μου Η γεννειοσυργός αιτία <coughs> Ένας άνθρωπος για παράδειγμα Ο έχει εξάρτηση με τα ναρκωτικά δεν θεραπεύεται γιατί βρήκε ένα μαγικό τρόπο, μία ιατρική μέθοδη, είναι καλό ψυχίατρο που δίνει ωραία φάρμακα και ξεπέρασε το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία του προσώπου που γίνεται σε αυτή την κατάσταση. Και σε κάθε άνθρωπο σαφώς υπάρχει ένας κοινό λόγος που είναι η απουσία του νοήματος, αλλά και σε κάθε άνθρωπο εξειδικεύεται, εξατομικεύεται ο λόγος που βιώνει αυτή την αίσθηση του απουσία του νοήματος. Και εκεί αυτό έχει να κάνει πλέον με την προσωπική σχέση των ανθρώπων με τον Θεό ή των πνευματικών του. Να δούμε λοιπόν πιο πρακτικά για να το κατανίσουμε αυτό πώς λειτουργεί η έννοια της μετανοίας. Αυτό θα το δούμε για να το συνδέσουμε πρακτικά και με την οικονομική κρίση, την κοινωνική κρίση που περνά ο τόπο μα και πιο γενικότερα παγκόσμια. Λέγεται πώ τα πράγματα τραγικά ότι παίρνουν μία κρίση οικονομική και ο κόσμος γεννάει ένα φόβο. Αλλά αυτό είναι πολύ ευλογημένο. Γιατί η κρίση, αυτό που φαίνεται ως οικονομική κρίση, η κοινωνική κρίση γεννήθηκε από μία τοποθέτηση των ανθρώπων που σίγουρα δεν ήταν η αρετή ήταν η πτώση μας που σε κάθε περίπτωση εκφράσει με κάποιο τρόπο εάν λοιπόν ε, ζούμε την πτώση μας και αρνούμε θα την αρετή και κυρίαρχο είναι εκμετάλλευση και πλενεξία και αν αυτό δεν γίνει ασυμπτώματα τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα δεν μπορεί να θεραπευτεί το ανθρώπινο πρόσωπο αν γίνουν συμπτώματα που μας τρομάζουν που επειδή αλλιώ είμαστε ανώριμοι δεν το συνειδητοποιούμε με το πράγμα που είναι η πλενεξία για παράδειγμα για αν γεννηθούν αυτά τα προβλήματα και τρομοκρατηθούμε, φοβηθούμε αγχωθούμε αυτό θα μας παραπέμψει στην ανάγκη θεραπείας ποια είναι όμως η θεραπεία είναι ένα εξωτερικό μέτρο είναι κάτι παραπέρα γι' αυτό κάθε φορά που ένας αδιέξοδος εσωτερικός τρόπος του ανθρώπου δηλαδή ένας τρόπος ζωής που δεν έχει νόημα βγάζει συμπτώματα δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο δίνει ελπιδοφόρες ευκαιρίε για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την ζωή του να το αποκαλυφθεί η ζωή Μάθουμε λοιπόν την έννοια της μετανοίας διαχρονικά και την έννοια της αλλαγής η προχριστιανική νομική αντίληψη για τη μετάνοια πως μετραεί, πως βλέπει τη μετάνοια με τα εξωτερικά γνωρίσματα γι' αυτό δεν είναι επαρκή. Όπω και τώρα Τη μετάνοια την προσεγγίζουμε με εξωτερικά κριτήρια. Κάποιο για παράδειγμα είναι οργήλο. Ποια είναι η μετάνοια? Ποιο είναι ο και να πει στον εαυτό του να μην οργίζεται. ή να υπάρχει ένα ζώνο που λέει η οργήλη είναι αμαρτωλή. Και άρα πρέπει να ταυτίσω την ζωή μου με τέτοιον τρόπο ώστε να υπακούσω αυτό τον νόμο. Αυτό είναι εξωτερική αντίληψη. Νομική αντίληψη τη μετανία που δεν είναι παρκή. Η χριστιανική μετάνοια. Μετριέται με την εσωτερική κίνηση της καρδιάς Πού που εντοπίζεται Τι σημαίνει εσωτερική κίνηση της καρδιάς Κάποιος όπως το παράδειγμα προηγούμενο Είναι οργήλος Πρέπει να δω την καρδιά μου Σε ποια κατάσταση είναι και βγάζει αυτή την σκληρότητα Αυτή την επιθετικότητα Τι συμβαίνει Πρέπει να δω την στάση ζωή μου Πού και γεννά αυτή την κατάσταση. Η ουσία, το κεντρικό νόημα της χριστιανική μετανήγη που εντοπίζεται που από τον έρωτα του πράγματα και του ατομικού συμφέροντο στρέφεται στον έρωτα του προσώπου, και του προσώπου στο, στον έρωτα του προσώπου του Θεού και του προσώπου του ανθρώπου. Αυτό απέχει πάρα πολύ είναι τελείως διαφορετικό σχεδόν αντίθετο με μια εξωτερική επιβολή να υπακούσω σε έναν νόμο χωρίς να λιώσω την καρδιά μου Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φιλοκτήμων αγαπάει τα κτήματα, τα χρήματα και τα πράγματα και προσεγγίζει το ανθρώπινο με μια διάθεση εκμετάλλευση και χρήσεως Αυτός ο άνθρωπος αν δει κάποια συμπτώματα που η κοινή μαρτυρία, η κοινή ηθική, η ομαδική συνείδηση λέει ότι αυτό είναι λάθος και προσπαθεί να το πολεμήσει, να το υποτάξει χωρίς όμω να μορφώσει συνείδηση στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει καλός άνθρωπος, θα γίνει άρρωστος άνθρωπος θα είναι μια προσωπικότητα ψυχοπαθολογική Θα έχει εσωτερικές συγκρούσεις Θα κάνει κάτι που δεν του το μαρτυρεί η καρδιά του Θα κάνει κάτι που απέχει η καρδιά του από αυτό το γεγονός Δηλαδή αν κάποιος θέλει να γίνει καλός Χωρίς να συμμετέχει η καρδιά του Αλλά γιατί το κάνει Γιατί πρέπει να είναι καλός Για να υπακούει στην κοινή ονομαδική συνείδηση αυτό ο άνθρωπος. έχει πρόβλημα Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος Δεν είναι ζωντανό άνθρωπος Λοιπόν η προχριστιανική αντιλήψη της μετανοίας είναι μία νομική αντιλήψη που κρίνει τη μετάνοια με εξωτερικά μέτρα. Η χριστιανική αντιλήψη της μετανοίας έχει να κάνει με την θεραπεία της καρδιάς, της αιτίας που γεννά το πρόβλημα, της αιτίας που γεννά την αμαρτία, την ρίζα δηλαδή του προβλήματος. Γι' αυτό στην, την, Δευτέρα, την Καθαρά Δευτέρα διαβάσαμε ένα α, α, απόκομα ένα κομμάτι της, προ, της προφητείας του Ισαΐα που λέει το εξή. λέει ένα κομμάτι λέει, για, λέ, λέει ο κύριος για να δεν δέχουμε την ιστία σας δεν την, την τη θυσία σας αν θέλετε να αρθείτε να διαλεχθούμε να αναπτύξουμε δηλαδή σχέση μαζί κάντε το εξή. Λουστείτε, λέει στο λουτρό τη μετανοίας γίνετε εσωτερικός καθαρή να καθαρίσετε εσωτερικά την καρδιά σας αφαιρέσατε τις πονηρίε από τις καρδιές σας Διώξε την πονηριά γιατί λέει, μα ο άλλος μπορεί, νηστεύει, ο άλλος μπορεί να μπορεί να κάνει θυσίες, ολοκαυτώματα αλλά όχι με καθαρή καρδιά, με πονηρή καρδία Ναι, λοιπόν, αφαιρέστε τις πονηρίες από τις καρδίες σας ώστε να γίνετε καθαροί ενώπιον πάψετε πλέον τις πονηρίες σας μάθετε τι, λέει τι, να κάνετε το καλό επιδιώξατε με όλη σας την καρδιά το δίκαιο σώστε από τα χέρια του άδικου αυτόν που αδικείτε. προστατεύστε τον άδικο, τον πάσχοντα αποδώσατε το δίκιο στον ορφανό και την αδικουμένη χείρα τους πονημένους ανθρώπους φροντίστε θεραπεύστε τους με καθαρή καρδιά και έτσι λέει με αυτή τη μετάνοια ελάτε να συζητήσουμε λέει ο Κύριος δηλαδή η μετάνοια ξεκινά από την καρδιά αλλιώνει τη συνείδηση που εκφράζεται όμως και πρακτικά όχι θεωρητικά όχι φαντασιακά, όχι ιδιαίτερα, αλλά πραγματικά, συγκεκριμένα. Αλλά μια αλλαγή η οποία είναι προβολή της καρδιάς, η οποία συντρίβεται, κατανοεί το πρόβλημά τη. Συνεπώς λοιπόν η μετάνοια δεν είναι ούτε μια χειρονομία, ούτε μια προφορική δήλωση, αλλά μια μεταστροφή ζωής. Αλλάζει η ζωή μου. Αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι. Αλλάζουν οι αξίες μου. Αλλάζουν οι στόχοι μου. Αλλάζουν τα βιώματά μου. Αλλάζουν οι προσδοκίες μου. Γίνομαι άλλος άνθρωπος. Έχω άλλο νου και άλλη καρδιά. Να δούμε λοιπόν πρακτικά αυτό για την κρίση την οικονομική ή την κοινωνική που μιλούμε για να το καταλάβουμε πιο καλά. Όταν οι άνθρωποι είτε σαν μεμονωμένα άτομα, είτε σαν κοινωνίες, περνούν κάποια κρίση, όταν δηλαδή ο τρόπος που ζουν δεν λειτουργεί καλά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, δεν λειτουργεί αποδοτικά, δεν λειτουργεί παραγωγικά, τότε ε, δημιουργείται η ανάγκη αλλαγή. Έχουμε ένα διέξοδο. Τι κάνουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα. Όμως, οι αλλαγές που προτείνονται σε αυτές τις περιοτήσεις είναι τριών κατηγοριών. Είναι οι αλλαγές της πρώτης κατηγορίας που είναι γενικές, εξωτερικές και απρόσωπε. Έχουμε λοιπόν τριών ειδών αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε τέτοια διέξοδα. Αυτό μπορεί να το δούμε και σε την προσωπική ζωή μας, την προσωπική σχέση, σε ένα ατομικό πεδίο. Λοιπόν, έχουμε τις αλλαγές που επίσης είναι γενικές, εξωτερικές και απρόσωπες. Είναι δηλαδή αλλαγές κοινωνικές, πολιτιακές και πολιτιστικές. Οι αλλαγές της δεύτερης κατηγορίας είναι εξωτερικές αλλά προσωπικές. Είναι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Και είναι και οι αλλαγές τη τρίτη κατηγορίες της Καινής διαθήκη, οι εσωτερικές και προσωπικές. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο το ξεκαθαρίσουμε γιατί έχει να κάνει πλέον αυτό με τη συνειδητοποίηση πολλών πραγμάτων. Τις γενικές, εξωτερικές και απρόσωπες αλλαγές τις προτείνουν οι διάφορες Τα διάφορα συστήματα... Α... αν υπάρχει λοιπόν έχουμε την αλλαγή που, την εξωτερική που προτείνουν διάφορες ιδεολογίες και έχουμε την αλλαγή που προτείνει η χριστιανική παράδοση που είναι αλλαγή προσωπική και εσωτερική αν υπάρχει κάποια ένταση και κάποια σύγκρουση μεταξύ των πολιτικών ιδεολογιών και της χριστιανικής παραδόσεως συνίσταται ακριβώς σε αυτό σε ποιο ότι οι πολιτικές ιδεολογίες προτείνουν αλλαγές κοινωνικές συνταγματικές, θεσμικές, διαρθρωτικές ενώ η χριστιανική παράδοση προτείνει την προσωπική εσωτερική αλλαγή του κάθε προσώπου που αποκαλεί μετάνοια Η χριστιανική παράδοση προτείνει την προσωπική εσωτερική αλλαγή του κάθε προσώπου που αποκαλεί μετάνοια του χάρη Λέμε, υπάρχει μια κοινωνική κρίση Κάποιες κοινωνικές ομάδες πάσχουν Και βγαίνουν και κάνουν απεργίες, κάνουν διαδηλώσεις Τι λέει Η κάθε ομάδα ζητεί το δικό της Νιώθω ότι μειώθηκε το εισόδημά μου 200 ευρώ και πρέπει να το κερδίσω αυτό. Και κάνω διάφορες προσπάθειες κοινωνικής αντίδρασης, αντίστασης. Χωρίς όμως να με ενδιαφέρει αν και άλλοι πασχουν ανάλογα ή και αν η αντίδραση μου μενοχλεί κάποιους άλλους. Με ενδιαφέρει μόνο εγώ να κερδίσω. Και αν κερδίσω και εξασφαλιστώ εγώ αυτό που θέλω τελείωσε το πρόβλημά μου. Και μετά έτσι απλώς θα εκφράζω φιλολογικά το διάφορο για κάποιους άλλους. Εάν δεν υπάρχει η έννοια της φιλαλυλίας και του φιλότη μου να νοιαστούν και κάποιον άλλο, δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία, δεν ευλογεί ο Θεός. Γιατί απλά, τι κάνω, αυτό μου γίνεται γιατί θεωρώ ότι η αλλαγή είναι υπόθεση τεχνικών προσπαθειών, είναι υπόθεση τεχνοκρατών, πώς θα μου λογιστικά το πρόβλημα, χωρίς όμως να υπάρχουν οι πνευματικές προϋποθέσεις για να εξηγιανθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και η κοινωνία. Αυτό λοιπόν το προτείνει η χριστιανική παράδοση, που η βάση της είναι η μετάνοια. Μετάνια σημαίνει όχι απλώς να πω έκανα αυτή την αμαρτία, αχ δεν είστε ψέχος αρχικού λογισμού, έκανα το άλλο. Σημαίνει να αλλάξει η δομή τη καρδιά μου, να είναι μια καρδιά που ζει, που δεν νοιάζεται μόνο για το τομάρι τη. Αλλά νοιάζεται και τον άλλο, Εδιαφέρει για τον άλλο, βγαίνει από τον εαυτό του άνθρωπος. Αν πάσχουμε λοιπόν και αν παγκοσμίως υπάρχει μια κρίση, είναι το αποκορύφωμα, είναι απόλυτα λογικό να συμβεί αυτό, είναι η προοδευτική πορεία μιας κοινωνίας που έγινε απρόσωπη, πλεονεκτική, έχασε μέσα τη τα στοιχεία τα αγαθά την αρετήν. Και προοδευτικά αυτό φτιάχνει συναποκρίφωμα που φτάνουν στο όριο του τα πράγματα και οδηγεί και το άνθρωπος άνθρωπο στα διέξοδα, στην απελπισία και άρα στην ελπίδα. Μόνο. Φανταστείτε μια ασθένεια που δεν βγάζει συμπτώματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ο καρκίνο όταν υπάρχουν κάποιε μορφέ καρκίνου που δεν αφήνουν κανένα συμπτωμό. Είναι στο τελικό στάδιο και τότε το διαπιστώνει. Ε, καχάθηκε το παιχνίδι. Αν όμω εγκαίρω διαπιστωθούν κάποια συμπτώματα τότε ο άνθρωπος πιο εύκολα μπορεί να οδηγήσει στην ίαση Οι πολιτικές λοιπόν ιδεολογίες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αλλάζουν όταν αλλάζουν οι κοινωνικές δομές ενώ στη χριστιανική παράδοση κυριαρχεί η υπεποίθηση ότι μόνο οι αλλαγμένοι, δηλαδή οι θεωμένοι άνθρωποι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις δομικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την κοινωνία. Μόνο ένας αλλαγμένο, θεραπευμένος άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει τις δομικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που ζει μέσα στα πάθη του, τι αλλαγέ θα κάνει, με τι μέτρο, με ποια αρχή, αλλά εύκολα, μας είναι βολικό, μας είναι ανέξοδο να αλλάξουμε τα αριθμητικά μεγέθη αλλά πολύ δύσκολα μπαίνουμε σε μια προσωπική διαδικασία να αλλάξουμε την παιδεία μας δηλαδή τη μόρφωσή μας, δηλαδή την πνευματική μόρφωση, τη μορφή μας παραδείγματος χάρη ερωτήθηκε ο Ιάννης ο Πρόδρομος πήγαν οι άνθρωποι του κόσμου εποχής και τον ρώτησα να φέρονται Πήραν τελώνες, πήραν στρατιωτικοί. Και λέει, αντιμετωπίζοντας ο Ιωάννης ο πρόδρομος την κοινωνική κρίση αξιών της εποχής του, προτείνει την αλλαγή της μετανοίας σαν μια αλλαγή προσωπική. Δηλαδή, δεν προτείνει αλλαγές στην κρατική διοίκηση, αλλά προτείνει αλλαγές στη συμπεριφορά των κρατικών λειτουργών. Δεν προτείνει αλλαγές στο στράτευμα, αλλά προτείνει αλλαγές στη συμπεριφορά των στρατιωτικών. Λέει λοιπόν, μηδέν συκοφαντήσετε, μηδέν διασύσετε, μην εκβιάσετε κανένα δηλαδή, και αρνήστε τις, οψ... τις οψονίσιμων και να είστε, να είστε αυτάρκεις, να είστε αρκετοί σε αυτά που έχετε. Μην ζητάτε περισσότερο, μην είστε πλεονέκτες. Είναι αξιοσύμειο το λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάννης ο πρόδρομος δεν προτείνει μια αλλαγή του συστήματος διανομής του εθνικού εισοδήματο. Αλλά στην αγωνιώδη προσπάθεια των ανθρώπων τη εποχή του, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει ο κατήφορος, ο πρόδρομος απαντά. Ο έχων δύο χιτόνας με τα διδότο το μη έχοντι και ο έχων βρώματα ομοίως πείτο αυτός που έχει να δώσει σε αυτόν που δεν έχει δηλαδή η αγάπη ή το νιάξιμο για τον άλλον που σημαίνει να ψαλιδίσω τα ατομικά μου συμφέροντα είναι αυτό που θα προφυλάξει τον άνθρωπο από τον κατήφορο ή ο άνθρωπος δεν μάθει να ζει ασκητικά και η μετάνοια και η νηστεία Τις τη 400 αυτό προτείνει να ζήσουμε με αυτόν το ασκητικό φρόνημα. Χωρίς λοιπόν την ανάπτυξη τη ζωής μας σε αυτό το ασκητικό φρόνημα mm. να ψαλιδίζω τις εγωκεντρικές μου ανάγκες που είναι ισβάρος τον των άλλων. Δεν μπορεί κανένα σύστημα να θεραπεύσει την ανθρώπινη σχέση. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να βρει λύση στο πρόβλημα της κοινωνικής ταραχής και ανισορροπίας. Ακόμη και όταν ο πρόδρομος επικρίνει τον Ηρόδη, δεν επικρίνει το κυβερνητικό του σύστημα αλλά την προσωπική του διαφθορά. Δεν είναι πρόβλημα συστήματος. Όλοι λέμε Αχ, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα, τι κόμμα να ψηφίσουμε το είναι το πρόβλημα πούμε, Πώς θα θεραπευτούμε Πώς θα μετανοήσουμε Η πρόταση της προσωπικής αλλαγής δεν είναι καθόλου δημοφιλής Γιατί δημιουργεί άμεσες ευθύνες για τον κάθε άνθρωπο Τι κάνουμε όλοι, όλοι το κάνουμε Όποιαν κρίση και αν έχουμε για οτιδήποτε είναι τέτοιου είδους που να μας απομακρύνει Από την άμεση προσωπική μας ευθύνη Όλοι φταίνουν εκτός από εμάς Ότι άμεσα μας αφορά Το αποσιωπούμε, το θάβουμε Και προσπαθούμε να προτείνουμε κάτι Που είναι μακριά από εμάς Μακριά από τη δική μας ευθύνη Μακριά από το προσωπικό μας κόστος Και θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι κάτι έξω από εμάς Όπως και όταν Εμείς θεωρούμε πως δεν αμαρτάνουμε όσο όλος ο κόσμος λέμε εντάξει εγώ δεν έκανα την μεγάλη αμαρτία που κάνει όλος ο κόσμος και μένω ο αδιάφορος είναι τελείως λάθος η αμαρτία του άλλου όσο μεγαλύτερη είναι αφορά και εμένα είναι και δικό μου γεγονός δεν υπάρχει εξατομικευσή της αμαρτίας ούτε της σωτηρίας ενώ αντίθετα η πρόταση για πρόσωπες αλλαγέ δεν φαίνεται σχεδόν να δημιουργεί καμιά προσωπική ευθύνη Γι' αυτό αρεσκόμαστε να συζητούμε ανέξοδα για διαθέματα, απλώς να χαλαρώνουμε, να αποκλιμακώνεται η αγωνία μας, το άγχος μας, γιατί μας μαύρισαν οι δύσει στην καρδιά και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, να ρωτήσουμε τους ιδικούς τι λύση υπάρχει, να βρούμε τι, ποιο είναι το πρόβλημα και η αιτία, χωρίς όμως να δούμε τι, τι είναι μέσα μας. Αν κατηγορούμε τον άλλο που είναι στην πτώση του ιδίου, κάνουμε εμεί πού, με τη γυναίκα μα, με τον άντρα μα, με τα παιδιά μα, στη δουλειά μα, στο φαγητό μα, τρόπο ζούμε, ίδια πτώση είναι. Απαράλλακτα ίδια πτώση είναι. Είτε άνθρωπο που δεν μετανοεί, είτε κάνει το Α ή το Β, συνδιαπτώση είναι. Δεν έχει καθόλου διαφορά. Και μάλιστα είναι ύποπτη η ένταση και η επιθετικότητα που εξασκούμε στου διαφθαρμένου ανθρώπου. Γιατί ακριβώς προβάλλει τη δική μας ενοχή. Όταν εγώ προ, προ, προ, προ, με μανία και με, με ένταση και με επιθετικότητα πολεμώ τον άλλον στην ουσία εννο, η, την δική μου ενοχή πολεμώ. Δηλαδή τη δική μου εποχή, ε, ενοχή να γνωρίζω την προβάλλω στον άλλον δεν θέλω να την αναλάβω εγώ και πολέμω τον άλλο. Όπως ο πατέρας που νιώθει ενοχές για τον εαυτό του κατηγορεί διάρκως το παιδί του. Όταν κατηγορεί το παιδί του με ένταση τι σημαίνει. Το παιδί του είναι η μνήμη, είναι η ενθύμηση ότι κάτι δεν πει καλά στη ζωή του προσωπική του ιδίου. Κάτι δεν έκανε καλά για να γίνει το παιδί του έτσι. Και προσπαθεί να λησμονίσει τι αρχίζει να κατηγορεί το παιδί του πάρα πολύ έντονα. Γιατί νιώθει την δική του προσωπική αποτυχία σε αυτό. Η πρόταση λοιπόν τη απρόσωπη αλλαγή δημιουργεί τη βέβαιη εντύπωση στον κάθε άνθρωπο τι? ότι η αλλαγή που προτείνει δεν θα στοιχήσει τίποτα σε αυτόν και ότι δεν απαιτεί τίποτα άλλο από κάτι μια πολιτική επιλογή η μόνη ευθύνη αυτό είναι που το αναλογεί <coughs> όμως τα πολλά χωρίς προσωπική ευθύνη μέτρα που προτείνονται από πολλούς και διάφορες κατευθύνσεις για την ανάσχεση της διαφθοράς και της ανεντιμότητας που επικρατεί στις κοινωνίες μας διαχρονικά σε όλη την εποχή όλα το ένα μετά το άλλο αναδεικνύονται ανίκανα να ανταποκριθούν στις σχετικές εξαγγελίες. Πολλοί κατηγορούν άλλους για ανεντιμότητα και υπενίσσονται ότι εκείνοι θα διατηρήσουν την ακεραιότητά τους. Αλλά και αυτοί αργά, αργά ή γρήγορα κατηγορούνται για δραστηριότητες ανάλογες εκείνων για τις οποίες κατηγορούσαν τους αντιπάλους τους. Είναι φαινόμενο αυτό, είναι πραγματικότητα αυτό γιατί στην ουσία αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι η εσωτερική αλλαγή, η μετάνοια. Η αυτοδικαιωτική κατάκριση των άλλων μας οδηγεί αναπότρεπτα στην ηθική πτώση. Και αυτό γιατί ακριβώς ο αυτοδικαιωτικό επικριτής των άλλων πιστεύει στη δική του δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν επικρίνω κάποιον επικρίνω ένα σύστημα με την διάθεση να αυτοδικαιωθώ εγώ υπάρχει μια πτώση η πτώση του αυτοδικαιωτισμού η πτώση ότι πιστεύω εγώ στη δική μου δικαιοσύνη πιστεύει κανείς πως μπορεί αυτό αυτοδύναμα να αντισταθεί στο κακό Τι γίνεται τότε τι μπορεί να γίνει άνθρωπος που δεν Προσπαθεί να σεβαστεί τον εαυτόν του να σεβαστεί την καρδιά του να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στις άμεσες καθημερινές προσωπικές του σχέσεις στο μικρό κοσμο ένας απαταιώνας και ένας τσαρλατάνος που όσο και αν λέει σπουδαία πράγματα φιλοσοφικά τα λέει για να αυτοδικαιωθεί τα λέει για να νιώσει Ό,τι επιβεβαιώνει τη δική του δικαιοσύνη και όλα λύνονται μέσα στο μυαλόν του, στη φαντασίαν του. Όσοι δεν επιμένουν να εθελοτυφλούν, αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η αποφυγή του κακού και η αντίσταση στη διαφθορά δεν είναι ανθρώπινο έργο. Τον αντισταθώ στο κακόν και στη διαφθορά δεν είναι ανθρώπινο έργο οποιασδήποτε μορφής πτώσης βεβαίως κανεί ακούγοντα όλα αυτά τα θεωρεί αφέλη. τα θεωρεί σαν χλαμάρες τα θεωρεί μη αποτελεσματικά τα θεωρεί πνευματικά κοιτάξτε υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή μας που προτιμούμε την αφέλεια προτιμούμε το μη αποτελεσματικό από το να είμαστε αποτελεσματικοί αλλά νεκροί Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή μας που επιλέγουμε να είμαστε αφελείς πνευματικοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών που να είμαστε ο περίγελος του κόσμου παρά να είμαστε οι επενετοί του κόσμου της φθοράς και του θανάτου. Υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να κρυθούμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Κάποιος λέει κάτι είναι πολιτικό, κάτι είναι πνευματικό. Όλα είναι πνευματικά. Το να είμαι στην συνεργασία μου, είναι και πολιτικό και πνευματικό. Το να είμαι ανέντοιμος και να βρω, βρω, βρω τρόπους που θα τριπλάρω το σύστημα για να έχω κέρδος περισσότερο και ιδανικό μου να, να είναι, κερδίζω περισσότερο είναι και πολιτικό και πνευματικό. Είναι θέμα προσωπικής στάσης ζωή. ζωής. Και όλο ξεκινά από πού. Από ότι ο άνθρωπος μέσα του δεν έχει μετάνοια. Τι σημαίνει μετάνοια αρχίζω μέσα μου να υποψιάζομαι ότι το νόημα της είναι κάτι άλλο από αυτό που προτείνει το σύστημα και ο κόσμος. Αρχίζω να υποψιάζομαι ότι η καρδιά μου έχει κάτι άλλο ανάγκη, δυνατότερο για να ζήσει. Αρχίζω σιγά σιγά να αναφέρω στον Θεόν Θεό. Και τότε εφόσον Θεός μου, στόχος μου απόλυτος δεν είναι τα ποσοτικά μεγέθη, τα χρήματα και τα πράγματα αλλά είναι η σχέση, το πρόσωπο, ο αίρατος του προσώπου, ο Θεός δηλαδή, τότε αρχίζει να υπάρχει μια ανατροπή του εσωτερικού συστήματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο μετανοών άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Και τότε αλλοιώνεται εξωτερικά και η καθημερινή του ζωή. Αλλά τότε κατανοεί αυτός ο άνθρωπος ότι δεν γίνεται αυτό χωρίς τον Θεό χωρίς δηλαδή την προοπτική της αγάπης του Θεού χωρίς την προοπτική της εσωτερικής ανάπαυσης χωρίς την προοπτική της προσωπικής ελευθερίας mm. δεν μπορεί, δεν αξίζει τον κόπο ο να κάνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει μια άλλη γλύκα στην καρδιά του που τον ενισχύει να ξεπράσει την ψευδέστηση ότι αυτό που του πρότεινει ο κόσμος είναι ζωή δεν μπορώ να ξεπεράσω κάτι γιατί μου λέει ο άλλος πρέπει να το κάνεις γιατί έτσι πρέπει να είσαι καλός. Τι σου λέει ο κόσμος σήμερα. Κάντο αυτό γιατί έτσι θα είσαι σωστός. Γιατί σημασία γιατί δεν είμαι σωστός. Έτσι γιατί δεν θα είσαι φθαρμένος. Γιατί να μην είναι φθαρμένος. Τι φθαρμένος. Τι θα κερδίσω. Αν δεν υπάρχει μια άλλη αποκάλυψη ζωής, μια άλλη γλυκύτητα που μας ζωοποιεί και μας γεννά άλλε προσδοκίες ζωής. Μας δίνει άλλη προπτική ζωής, ο άνθρωπος είναι χαμένο από χέρι, είναι, είναι πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο άνθρωπος που είναι απατεώνας, διεφθαρμένος αν δεν έχει γλύκα ζωή. Αν δεν έχει γλύκα ζωή ο άνθρωπος, είναι απολύτω κατανοητό ότι είναι αμαρτωλός. Είναι απολύτως ακατανοητό την κλιματίας. Γιατί να μην είναι, τι να ζήσει. Μα το έγκλημα ή η αμαρτια έρχεται να μου υποκαταστήσει το κενό που έχω μέσα μου. Τη μία ανάπαυση. Τώρα αν κάποιο είναι τόσο ανέραστο και μπορεί να είναι ηθικό χωρί γλύκα, είναι πρόβλημά του. Καταλάβατε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο ανέραστοι, που ελέγχουν τόσο πολύ τα ένστικτά του, χωρί όμω άλλου είδου γλύκα και ζωή και προπτική ζωή. Και αυτή είναι πολύ χειρότερη. Σε χειρότερη θέση ένας ο οποίος μέσα του έχει έφεση για ζωή έχει πάθος για ζωή αλλά δεν βρήκε τον τρόπο να το δρομολογήσει εκεί που είναι η ζωή και κάποιος μπορεί να βρεθεί σε άδειέξοδα Αν κάποιος βολέψει την ηθικότητά του και το ανέραστο Παναγία μου φύλαγε Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα Πώς συνδέεται λίγο μπερδεύτηκα τα λέμε προσωπικά γιατί δεν είναι η Σιγά σιγά, ήρεμα. Ναι. Είμαι ε, Λίγο πολύ. <laughs> το πρώτο έγκλημα που κάνουμε στον εαυτό μα. Που δεν ησυχάζουμε. Που θέλουμε το, την ικανοποίηση του εαυτού μα. Που θέλουμε να γίνει το δικό μας Ο πρώτος εγκληματία είναι ένα πλέον έγκλημα είναι του μα. Ο πρώτος φόνος που κάνει αντίον του αυτό μα. Που θέλουμε να θεώνει του χεριού μας Θέλω δουλειά, θέλω σύντροφο. Κάνε το Θεέ μου γιατί το κάνεις δεν σε παραδέχομαι. <Κι> Και θέλουμε τέτοιο ουδούστιο. Δεν είναι η πληρότητα μας ο Θεός. <Κι> Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει επίσης την κλίμακα της ορίμανσής του κατανοεί ότι ουδείς αγαθός ή μη εις ο Θεός. Και κατανοεί ότι ο Θεός είναι η αγαθότητα. Όχι εγώ όχι το σύστημα, όχι η ξυπνάδα μου όχι η ιδέα μου και στρέφω τα πάντα εκεί και ότι χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να καταφέρουμε τίποτα εφόσον λοιπόν ίσα αγαθό ο Θεός και εμείς είμαστε ένα τραύμα τίποτα δεν μπορούμε να καταφέρουμε, τι κάνουμε τότε ρίχνουμε τον εαυτό μας στο έλεος του Θεού και στη χάρη του Θεού και εκεί η ελπίδα μας η προσδοκία μας Βεβαίω κανείς Λέει, καλά, και αν το κάνουμε αυτό, θα σωθεί ο κόσμο, θα πάψουν να υπάρχουν φτωχοί, θα υπάρχουν να υπάρχουν. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι γιατί πολλές φορές μέσα από τη σκέψη ότι εάν γίνει αυτό, δεν αλλάζει όλος ο κόσμο, δεν ξεκινούμε. Αν αλλάξει ο καθένα προσωπικά. Και ο καθένα προσωπικά είναι ένα κόσμο. Και έτσι αρχίζει να βελτιώνει ο κόσμος. Αλλά η προοπτική μας δεν είναι μόνο αυτή. Το μεγάλο βάσανο είναι αν υπάρχει λόγος που ζούμε. Ή αν δεν υπάρχει λόγος που ζούμε και τυχαία ήρθαμε στον κόσμο, αυτό είναι τραγικό. Και αυτό δεν έχει σημασία αν τρώμε ή δεν τρώμε. Δεν έχει σημασία να απολαμβάνουμε ή δεν απολαμβάνουμε. Και αυτά είναι πολύ μικρά προβλήματα προ σε αυτό το γεγονός. Αν είμαι τυχαία ύπαρξη, αν έχω λόγο ύπαρξης. Εάν λοιπόν μου αποκαλυφθούν τα μεγάλα, μου αποκαλυφθούν τα, τα ισχυρά που αποκαλύπτουν δια της μετανοίας, ότι ε, δεν ήρθα τυχαία στην ύπαρξη, αλλά έχω λόγο ύπαρξης και ζωής, το ότι για μένα ο παράδεισος ήδη ξεκίνα από εδώ μέσα σε έναν κόσμο πτώση, μέσα σε έναν κόσμο ανάποδο μέσα σε έναν κόσμο φθοράς με περιβάλλει ένα φως πνευματικό που δεν προσβάλλεται από τα φώτα του κόσμου είμαι στα χέρια του Θεού ζω την δρόση του Πνεύματος του Αγίου είμαι απρόσβλητος από τις προσβολές του κόσμου ο άνθρωπος, ο πνευματικός, είναι αυτός που εκούσια είναι παντελώς αδύναμος και γίνεται παντοδύναμος, γιατί τον περιβάλλει ένα άλλο ουράνιο φως. Είναι αυτή η αίσθηση, η γεύση του Θεού. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί τον Θεό, αν δεν περάσει από το καμίνι του πόνου. Και ο κόσμος, το σύστημά μας λέει, περνάει κρίση. Η κρίση, να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ καλά μέσα μας, δεν είναι γιατί υπάρχουν ελίματα και χρέη ή γιατί ο κόσμος πεινάει. Η μεγάλη κρίση είναι γιατί ο άνθρωπος έφτιαξε έναν πολιτισμό για να λυσμονεί τον πόνο, να αρνηθεί τον πόνο, να ξεχάσει τον πόνο και κάναμε ιδανικό μας μια ζωή που νιώθει τον φόβο μπροστά τον πόνο και έτσι καθίσταται ο άνθρωπος υπαρξιακά ανάπηρος και τελείως άσοφος, χωρίς τη δυνατότητα γνώση, σοφίας, πνευματικής και διακρίσεως. Χωρίς τον πόνο δεν λαμβάνει ο, Θεό, ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού έτσι η γνώση του φτάνει μέχρι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν πάει παραπέρα για να ζυμωθεί με την καρδιά εκάστου προσώπου για να γνωρίσει τον κάθε πρόσωπο όπως αληθινά είναι και να συνάψει πραγματική προσωπική σχέση μαζί του. Γι' αυτό Πού κατάλληλε ο άνθρωπος? Στην ασυνενοησία, στην ακοινωνισία. Τι λόγον να κοινωνήσουμε όταν δεν έχουμε λόγο ζωής. <κυρίζει> Θα δούμε πάνω σ' αυτό, στην έννοια του λόγου, τι λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Για να δούμε μετά μια άλλη πρόταση μετανιάς που μας λέει ο πατέρας αυτός. Λοιπόν... <κυρίζει> αλλά νομίζω πως, οι, πως τους μιλάει για την προηγούμενη ομιλία που ήταν στην εκκλησία και λέει, αλλά νομίζω πως εσείς λησμονήσατε που τελείωσε ο λόγος μου, ο προηγούμενος. Όμως εγώ θυμάμαι και δεν σας κατακρίνω για αυτό ούτε σας κατηγορώ γιατί ο καθένας σας έχει γυναίκα, καταγίνεται με τα παιδιά και φροντίζει για όλα τα του σπιτιού. Επίσης άλλοι ασχολούνται με τα του στρατού και άλλοι είναι χειροτέχνες και ο καθένας σας ασχολείται με διάφορες ανάγκες. Εγώ όμως καταγίνομαι με αυτά. Η δουλειά μου δηλαδή. Μελετώ αυτά και περνώ το χρόνο μου με αυτά. Ώστε δεν είστε αξιοκατάκριτοι γι' αυτό αλλά αξιέπαινοι για την προθυμία σας αφού καμιά Κυριακή δεν με ξεχνάτε αλλά παραμελώντας όλα έρχεστε στην Εκκλησία. Γιατί αυτό είναι μέγιστο εγκόμιο της πόλης μας. δε τη λέει εδώ. Όχι το να έχει θορύβους και προάστηρους και να έχει ανάπτυξη, ούτε σπίτια χρυσοστόλιστα μέθους συμποσίων, αλλά τον έχει πολίτες, σπουδαίους και προσεκτικούς Ποιο λέει κάτι τέτοιο σήμερα θέστε τι λέει γιατί αυτό είναι μέγιστο εγκόμιο της πόλης μας όχι τον έχει θορύβους και προάστια ούτε σπίτια χρυσοστόλιστα μέθους συμποσίων. Αλλά το να έχει πολίτες σπουδαίους και προσεκτικούς. Ήρθε κάποιος το πρωί μου λέει πάτερ υπόγραψε αυτό το χαρτί. Τι είναι αυτό που το λέω. Να είναι ένα χαρτί να υπογράψουμε για να γίνει δημοψήφισμα για αν θα δώσουμε τους... Πώ λέει την θα στου στους αλλαγέντες. Λέω με συγχωρείτε είμαι παπά. Δεν είμαι πολιτικός. Δεν είναι πολιτική πράξη και δεν με αφορά. Όχι μου λέει πάτε πώς θα γίνει». Κοιτάξτε τι λέω. Μπορεί σαν άνθρωπο να έχουμε πολιτικοί άγουσ, αλλά είμαι παπά. Που σημαίνει, ή μετανάστε, ή αλλοδαπή, οτιδήποτε για μένα είναι εικόνα Θεού. Ο μόνο λόγο που έχω για αυτού είναι πώ να του γνωρίσω τον Θεό. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ο μόνο λόγο και η μόνη ευθύνη μου είναι πώ, όποιο και αν έρχεται, είναι ισότιμος και να του φανερώσω τον Θεό. Να του δώσω ελπίδα σχέση με τον Θεό. Τα έχουν προδοκλώσει τα πράγματα. Έχουμε υπερδέψει το πνευματικό, το πολιτικό και τα έχουμε γίνει ακταρμά. Η ευθύνη μα λοιπόν είναι αυτή. Μπορεί να έχει κανεί μια έξυπνη σκέψη ότι αυτό θα είναι κακό, πρέπει να γίνει άλλο αυτό, ή μια πολιτική εκτίμηση πραγμάτων. Αλλά όσο αφορά την υπαρξιακή στάση τη ζωή και το ανθρώπινο προσμητήριο, είναι διαφορετικό. Με αυτή την είναι, λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει η πόλη. Δεν δηλαδή, λέει φτιάξαμε έναν αστικό χριστιανισμό που πρέπει να έχει μια πρόταση πώ να λυθεί το οικονομικό μα πρόβλημα και μια πόλη είναι προδευμένη. Ποια είναι η προδευμένη πόλη, Αυτή που έχει η σπίτια. Ή αυτή που έχει πολίτες εναρέτους και προσεκτικούς. Ποια πόλη είναι προδευμένη. Αυτή που έχει ανεπτυγμένη εμπορική κίνηση. Ή μια πόλη που οι πολίτες της ελέγχουν την πλειονεξία τους. Ποια είναι τελικά. Δεν είναι πνευματικό αυτό. Είναι και πολιτικό. Μα δεν είναι γίνεται αλλιώ. Δηλαδή... Δεν είναι πολιτική, δεν είναι πνευματική πράξη το φαγητό μου να το τρώω και να μην το πετάω. Είναι και πολιτική πνευματική. είναι πνευματική. Δεν είναι πνευματική να έχω, να κάνω κακή διατροφή, να πετάω το φαγητό μου και να μην νοιάζουν για τον άλλο. Θα πει κάποιο, Ε, hey, καλά, αυτό είναι πνευματικό. Δεν είναι καθόλου πνευματικό, είναι και πολιτικό. Και δεν διαχωρίζω αυτό τα δύο. Είναι μια στάση ζωή. σε Επιλέγει ή αυτή τη στάση ζωή που έχει κέντρο τον εαυτούλη σου, το ατομικό σου συμφέρον. Τα ατομικά σου δικαιώματα, οι πύργους γύρω από το σπίτι σου και είσαι στο κουτάκι σου, στο κλουβί σου, στο διαμέρισμά σου, ή ανοίγει το σπίτι σου, κάνει έθριο, του κάνει ουρανό. Είναι όλος ο κόσμος εκεί μέσα. Αυτή είναι πράξη πολιτική και πνευματική. Είναι πράξη αγιοπνευματική. Λέει λοιπόν, γιατί την ευγένεια του δέντρου δεν την αναγνωρίζουμε από τα φύλλα, αλλά από του καρπούς και γι' αυτό βέβαια ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα. Πώς ξεχωρίζουμε, Δεν σε τι λέει. Επειδή έχουμε λόγο και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε τον λόγο γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπά το λόγο είναι πολύ πιο άλογος από τα κτίνη μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από που έχει την τιμή. Τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγο. Ο είναι αυτό που διακρίνει, λέει, τον άνθρωπο από τα άλογα κτίνει. Ο λόγος είναι αυτός που ενώνει τον άνθρωπο. Τι είναι αγάπη, τι είναι έρωτα, λέει κάποιο, ε, γιατί ερωτεύτηκα, γιατί ερωτεύτηκε. Γιατί ερωτεύτηκε ο άνθρωπο, Ποιο είναι το ουσιαστικό που ερωτεύει με έναν πρόσωπο. Κάποιο θα πει: Μου αρέσει εξωτερικά, πολύ ωραία. Σημαντικό είναι. Μου αρέσει γιατί είναι έξυπνο άλλο, πολύ σημαντικό. Αυτό που όμω μα φέρει σε ερωτική συνάφεια ή αν θέλετε σε αγαπητική σχέση με τον άλλο, σε εκτίμηση του προσώπου, είναι ο λόγο του, όχι η κουβεντούλα του. Δηλαδή, ποιο λόγο χαρακτηρίζει την ύπαρξή του, για ποιο λόγο ζει. Αυτό είναι που μα φέρει σε πραγματική σχέση με τον άλλο. Αυτό χαρακτηρίζει το είναι του ανθρώπου. Ο λόγο είναι η προβολή τη καρδιά του. Είναι η προβολή του είναι του. Τι είναι ένα άνθρωπο, Από το λόγο του χαρακτηρίζεται. Αυτό ορίζει την έννοια του προσώπου Αυτό είναι ο κοινωνικός παράγοντας Είναι, ο, είναι ο, το στοιχείο που με φέρνει σε κοινωνία με τον προσώπο του άλλου άνθρωπου Με φέρνει σε ενότητα με το άλλον πρόσωπο Με φέρνει σε, σε αγαπητική συνάφεια Γι' αυτό πώς μπορώ γνω, να γνωρίσω έναν άνθρωπο από τον λόγον του λέει, Όχι δηλαδή κατανό την κουβεντούλα του τι λέει Μπορεί κάποιο να σιωπά και να έχει λόγο και ο λόγος του είναι δυνατότερος μέσα στη σιωπήν του είναι αυτό που ορίζει τον άνθρωπο και σωστά έλεγε ο προφήτης ο άνθρωπος που ήταν τιμιμένος δεν το κατάλαβε αλλά αναμίχθηκε με τα ανόητα κτίνη και ομοιώθηκε με αυτά εννοείς άνθρωπο άνθρωπος λογικός δεν αγαπά τον λόγο πες μου ποια συγγνώμη θα έχεις για παράδειγμα για να το πούμε πιο Λιανά ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πηγαίνει εκκλησία Να εκκλησιάζεται Να κάνει προσευχές μηχανικές Να εξομολογείται Να κοινωνεί Αλλά βλέπεις ότι η καθημερινή του ζωή Η δομή της ζωής του Τι έχει ως κέντρο ε, Και να δω Πόσα έβγαλα Έχω 2.000 σήμερα Άλλα χιλιάδες την μήνα Στο τέλος έχω Μπορώ να πληρώσω αυτό το δανείο, Μπορώ να κάνω το άλλο Το κέρδος δηλαδή. Αυτό είναι ο λόγο αυτού του ανθρώπου. Όταν λέμε λόγο, αυτό εννοούμε. Είναι το κέρδο του. Είναι οι επενδύσει του. Ο άλλο λέει: Τι είναι δεν μ' χρήματα. Λέει: Πάτερ μου, αν δεν είχε γυναίκα, τι κάνει τα χρήματα. Αν δεν απολαύσει το σεξ, τι να κάνει το χρήμα. Ναι, σου λέει ο άλλο: Αν δεν έχω γκόμενα να φάω τα χρήματα, τι δηλαδή να κάνω τα χρήματα. Ποιο είναι ο λόγο τη ζωή αυτό, Είναι η σάρκα του είναι ο λόγο του. Αυτό ορίζει ο, ο λόγο αυτού του προσώπου. Κάποιο κάποιος λέει, δεν μου είναι αρκετό να ζω εγώ, θέλω να ζει και ο άλλος και θα ψάξω να δω πως θα βρω τον τρόπο να αγαπήσω τον Θεό και να πάψω τον αδελφό μου. Μπορεί ένα άνθρωπο να μην μπορεί, μπορεί να λέει πολλά λόγια, να μην πολύ καταφερτζείς, να μην είναι ένας μπαλαμουτιάρης που ξεγελάει τις γυναίκε τους άντρες ανάλογα, αλλά η ζωή του ορίζεται από αυτόν τον λόγο. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πραγματική σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Αυτού του είδου το πρόσωπο, αυτός, αυτό το πρόσωπο που ορίζεται αυτόν τον λόγο μπορεί να συνάψει μια βαθιά κοινωνία σχέση που να μην φθείρεται με τον χρόνο και να μην εγκλονίζεται στα χρονικά και τοπικά όρια. Ενώ αλλιώ, ό,τι και κάνουμε, ποια σχέση και αν κάνουμε, είναι μια σχέση φθαρτή που υπόκειται στη φθορά του χρόνου και εγκλωβίζεται στα γεωγραφικά όρια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε τι να προχωρήσουμε περισσότερο, εκτό από τη θεσμική δασκαλία. Είναι Στον ηθικό άνθρωπο, είπατε. Κοιτάξτε, είπαμε ότι αυτό που γεννά τη διάθεσή μας να εκτραπούμε να είμαστε ανήθικοι, ας υποθέσουμε ή να κάνουμε κάτι ημαρτημένο, όχι σωστό είναι η να κανουμε κατι ημαρτυμενο χαράς η έλλειψη γλύκας το κενό που έχουμε στην καρδιά μας και προσπαθούμε να το με κάποιον τρόπο Κατανοητό δεν είναι αυτό και όταν η καρδιά μας γλυκανθεί από τον Θεό, ανάπαυτε, έχουμε πληρότητα δεν έχουν θέσει τα σκουπίδια όταν έχουμε το θησαυρό μέσα μας δηλαδή η παρουσία του Θεού η γλύκα αυτή βάλει, κάνει έκτρωση αυτά τα ψευδή στοιχεία που υπάρχουν στην καρδιά μας όταν ο άνθρωπος τακτοποιήσει το κενό μέσα του, την έλλειψή του την ανάγκη του για ζωή την ανάγκη του για χαρά την ανάγκη του για γλυκασμό είναι αυτό που ονομάσαμε ανέραστος και Νιώθει, δεν νιώθει ότι υπάρχει κενό Νιώθει ότι είναι καλά ή αδιαφορεί, ή αδιαφορεί Και προσπαθεί να είναι τυπικός με όλα, να είναι σωστός <συμφίλω> Τώρα τι καλά είναι δεν ξέρω κι εγώ <συμφίλω> Από τη στιγμή που νεκρώνει την ανάγκη του αποσιωπεί την ανάγκη του, να την ανάγκη του Για την ομορφιά, για τη ζωή και έπαψε να έχει πάθο μέσα του που του φύτεψε ο Θεός γιατί αμαρτία τι είναι Είναι η, ε, η, η, η, η κατέμφθηση Του πάθους μου Σε λάθος κατέμφθηση Η θεραπεία δεν είναι να ξεπεράσω Να, να, να καθυποτάξω να, να αναρκώσω το πάθος Είναι να μεταμορφώσω το πάθος Αν αυτός ο άνθρωπος νέκωσε το πάθος του Το πάθος για τη ζωή Και γινεί ένα ρομπότη ηθικό Που είναι ένας νομοταγής Δεν Υθανοποιημένο, συνόλου διάκοξε, είναι πλήρη ικανοποιημένο, παρόλα αυτά, δεν πιστεύει στο Θεό. Αλλά παρόλα αυτά, και στην πρακτική του, μαζί με του άλλου συνανθρώπου του είναι καλό. Δηλαδή μπορεί να δανείσει χρήματα σε ένα φιλό του κοκιά, μπορεί να δώσει κάποιο το φαγητό, μπορεί να συμβάλλει σε μια κατάσταση δύσκολη ένα συναθροπό του. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν είναι ο ανθρωπιστή ομανιστή. Αυτό μπορεί να το κάνει αυτό, ναι. αλλά η καρδιά του ζει αληθινά, όχι με την έννοια έτσι απλά, συναισθηματικά νοιάζουμε για κάποιον. Και το χειρότερο, γι' αυτό νικήθηκε ο θάνατος, γι' αυτό τον άνθρωπο το αποκαλύφθηκε ο λόγος ζωής. Είναι εκπληκτικό, το άκουσα, δεν ξέρω ποιο είναι απάντηση, αλλά είναι, στις καρδιναβικές χώρες είναι πιο πολιτισμένες, το καλύτερο σύστημα είναι και είναι πιο πολλές αυτοκτονίες. Γιατί γίνεται αυτό. Μια ότι δεν υπάρχουν φτωχοί, δεν υπάρχει ανεργία, είναι όλα τακτοποιημένα, είναι καθώς πρέπει άνθρωποι. Αλλά ο άνθρωπος αυτοκτονεί. Υψηλότερο δίκτυο αυτοκτονιών από άλλες χώρες. Ο ήλιος, δεν ξεμπό, είναι και ο ήλιος. Κάτι άλλο. δύο χρόνια τώρα που είμαστε δάμβα εγώ βλέπω ότι ο άνθρωπο δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει τι είναι η και να μετανοήσει ουσιαστικά τι είναι αυτό που του προκαλεί αυτή τη δυσκολία, δηλαδή να το. Κοίταξε. Η μια απέναντι. Το πιο εύκολο πράγμα που μας έβαλε αυτό είναι η μετάνοια. Το πιο γλυκό και εύκολο πράγμα. Ναι, αλλά να το καταλάβει ο άνθρωπο ουσιαστικά και δεν το καταλαβαίνει. Αν θέλει θα το καταλάβει. Και ο Θεός οικονομεί για τον κάθε άνθρωπο τη στιγμή που πιο έντονα θα του δώσει τι ευκαιρίες να καταλάβει. Και συνήθω οι ευκαιρίες αυτές είναι τα, οι αποτυχίες μας. Είναι οι θλίψεις μας. Είναι οι συνεχώριες μας. Γι' αυτό να χαιρόμαστε που υπάρχει κρίση οικονομική. Να χαιρόμαστε. Το πιο ευχάριστο πράγμα που ακούσαμε τελευταία δεκαετία. Όχι ότι είμαστε μαζοχιστές Αλλά πραγματικά Ο άνθρωπος καταλαβαίνει τα ωριά του τι είναι αυτό το πράγμα που θαύμαζε Και εκτιμούσε Και μακάρι να μην λυθεί εύκολα το πρόβλημα Και δεν προσεύχομαι να λυθεί, μακάρι να μην λυθεί εύκολα <χω> Να δούμε λοιπόν τι... <χω> τι λέει ο Άγιος Χριστός όμως Οι τρόποι μετανοίας είναι πολλοί Αρκεί να μην μας το 14ο μισθό Λοιπόν, λέει εδώ ο Άγιο Χρυσό ότι πολλοί είναι οι δρόμοι μετανία. Δηλαδή η εξομολόγηση δεν σημαίνει κατανάγκη ανάγκη μετάνοια. Από τους ανθρώπους που εξομολογούνται, το 99% είναι ψευδή εξομολόγηση. Η, η κατάθεση του μαρτιών είναι ένα καμουφλάρισμα του εγωισμού μας. Δεν είναι πραγματική μετάνοια εξομολόγηση, θα μα πάει να Αλλά είναι χρήσιμη εξομολόγηση, είναι η, α, η αρχή. Η μετάνοια είναι η ουσία τη εξομολογήσεως και υπάρχουν πολλοί τρόποι που ο άνθρωπος μετανοεί Δεν όδες είναι έναν δρόμο ο Θεός λέει για εισχρώστονος, πολλού δρόμου. Και μας αναφέρει έναν δρόμο, λέει την ελεημοσύνη Και την προσευχή, να δούμε τι λέει για την προσευχή Γιατί αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε τη σαρακοστή και είναι πολύ χρήσιμο είναι Να μάθουμε τη σαρακοστή Όχι να αλλάζουμε τη διατροφή μα, αλλά να γονατίζουμε να γονατίζουμε. Και σωματικά και πνευματικά. ενώπιον του Θεού. Και να έχουμε προσωπικών χώρων, χρόνων, που ζητούμε σύντον, σύντονα όλες μας, όλοι, όλος ο τόνος υπάρξεως μας. Όλη η υπάρξη μας. Με μια ενότητα. Ενίο το πρόσωπό μας. Χωρίς διάσπαση από εδώ και από εκεί. Να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό θα μας γεννήσει βιώματα. Αυτό το βίωμα είναι που θα μα καθορίσει την ποιότητα ζωή. άνθρωπος που δεν έχει βιώματα είναι ένα νεκρός άνθρωπος <coughs> ναι λοιπόν Άγιος Χρόστομος αλλολόγος μα είναι πλούσιος και ως προ την οδό τη μετανία και ως προς την ελεημοσύνη λέγαμε ότι η ελεημοσύνη είναι μεγάλο κτήμα από εκεί μεταπηδήσαμε στο πέλαγος της Παρθενίας έχει λοιπόν πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελεημοσύνη που μπορεί να σώσει από πλήθος αμαρτιών αλλά έχει και άλλη νοδομετανείας, πολύ εύκολη πάλι, με την οποία μπορείς να απαλλαγείς από τα αμαρτήματά σου. Να προσεύχεσαι κάθε ώρα και μη λιποψυχήσεις προσευχόμενο. ούτε να ζητάς με αδιαφορία την φιλανθρωπία του Θεού. Και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα αποστραφεί την επιμονή σου, αλλά θα συγχωρέσει τι αμαρτίε σου και θα σου δώσει αυτά που ζητάς. Ή αν εισακωστεί προσευχή σου, συνέχισε να τον ευχαριστεί στην προσευχή σου. Εάν πάλι δεν εισακούστηκες, συνέχισε με επιμονή την προσευχή σου για να εισακουστείς. Και μη λε προσευχήθηκα πάρα πολύ και δεν εισακούστηκα. Καθώς και αυτό πολλές φορές γίνεται για το συμφέρον σου. Γιατί γνωρίζει ότι είσαι ράθιμος και ο λιγόψυχος. Και αν επιτύχεις αυτό που χρειάζεσαι, φεύγεις και δεν ξαναπροσεύχεσαι. Έχοντας λοιπόν σαν πρόφαση αυτό που ζητάς, μεταθέτει προ τα πίσω την χορήγηση αυτού, για να συνομιλήσει πιο πυκνά με τον Θεό και να ασχολήσει με την προσευχή. Γιατί, εμ, γιατί αν βρισκόμενο σε μια τέτοια ανάγκη και δύσκολη στιγμή, δείχνει αδιαφορία και δεν επιμένει στην προσευχή, τι θα έκανε αν δεν είχε ανάγκη τίποτα από αυτά, ώστε και αυτό, και αυτό σου το κάνει αυτό για το συμφέρον σου, θέλοντα να σε κάνει να μην παρατά την προσευχή. Δείχνε λοιπόν επιμονή στην προσευχή σου και μην αδιαφορεί, γιατί πολλά μπορεί να κατορθώσει η προσευχή. Αγαπητέ, και μην καταφύγει στην προσευχή πιστεύοντα ότι πρόκειται για μικρό πράγμα. Το ότι η προσευχή συγχωρεί αμαρτίες, μάθετο από τα θεία Ευαγγέλια. Τι λέγουν λοιπόν αυτά, Μοιάζει η Βασιλεία τον ουρανό με άνθρωπο, ο οποίο έκλεισε την πόρτα του και έπεσε να κοιμηθεί μαζί με τα παιδιά του. Το βράδυ όμω ήρθε κάποιο να πάρει από αυτόν ψωμί και κτύπησε την πόρτα λέγοντα: Άνοιξε μου, γιατί έχω ανάγκη από ψωμί. Αλλά αυτός του είπε «Δεν μπορώ να σου δώσω τώρα γιατί πέσαμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά μας». Εκείνος όμως επέμενε να χτυπάει την πόρτα και λέγει πάλι προς αυτόν «Δεν μπορώ να σου δώσω γιατί πέσαμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά». Εκείνος όμως αν και άκουσε αυτά συνέχιζε να χτυπάει και να μην φεύγει μέχρι που ο δεσπότης σηκώθηκε «Δώσ' του αυτό που θέλει και αφήστε το να φύγει». Με αυτό λοιπόν σε διδάσκει να προσεύχεσαι πάντοτε και να μην είσαι ποτέ αλλά κι αν ακόμα δεν λάβεις, να επιμένεις μέχρι να, που να λάβεις. Και πολλές άλλες οδούς θα βρεις μετανοίας στη γραφή. Αυτή μετάνε κηρύττοταν και πριν από την παρουσία του Χριστού από ό,τι η Ερεμία που έλεγε «Μήπως εκείνος που πέφτει δεν σηκώνεται, ή εκείνος που παίρνει στραβό δρόμο δεν επιστρέφει» Και πάλι μετά από αυτά είπα αυτήν «Αφού έκαμενε στην πορνεία, έλα τώρα και γύρισε σε εμένα». Και γι' αυτό μας έδωσε και πολλές άλλες και διάφορες οδούς για να μας αφαιρέσει κάθε πρόφαση ραθυμία. Γιατί αν είχαμε μία οδό μόνο, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε στη Βασίλεια του Θεού. Αυτή τη μάχηρα την αποφεύγει ο διάβολος. Αμαρτήσες, έλα στην εκκλησία και εξάλειψε την αμαρτία σου. Όσες φορές και αν πέσεις στην αγορά, τόσες φορές σηκώνεσαι. Έτσι κάθε φορά που θα αμαρτήσεις, Μετανόησε και την αμαρτία σου. Μην απελπιστεί. Αν αμάρτησε για δεύτερη φορά, μετανόησε για δεύτερη φορά. Και μην αποραθυμία. Χάζει τελείω την ελπίδα για τα αγαθά που σου επιφυλάσσονται. Και αν ακόμα βρίσκεσαι σε βαθιά γερατιά και αμάρτησες έλα στην Εκκλησία και μετανόησε. Γιατί εδώ είναι ιατρείο και όχι δικαστήριο, που δεν ζητά ευθύνε αμαρτημάτων, αλλά παρέχει συγχώρηση αμαρτημάτων. Πε στον Θεό μόνο την αμαρτία σου. Σε σένα μόνο αμάρτησα και έπραξα το κακό ενώπιό σου και συγχωρείται η αμαρτία σου, αλλά έχεις και άλλη νοδομετανοίας, όχι δύσκολη αλλά πάρα πολύ εύκολη. Ποια είναι αυτή, κλάψε για την αμαρτία σου και πάρε το δίδαγμα αυτό από τα Θεία Ευαγγέλια. Ο Πέτρος, εκείνη η κορυφή των Αποστόλων, ο πρώτος στην Εκκλησία, ο φίλος του Χριστού, εκείνος που δεν έλαβε την αποκάλυψη από ανθρώπους αλλά από τον Πατέρα, Όπω το βεβαιώνει σε αυτόν ο κύριο, λέγοντα: Είσαι Μακάριο Σίμων, η έτου Ιωαννά, γιατί δεν σου αποκάλυψε την αλήθεια κάποιο με σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρα μου ουράνιος. Αυτό ο Πέτρο, όταν λέγω Πέτρο, ενώ την Πέτρα τη Στερεά, τον Ασάλευτο Θεμέλιο, τον Μέγα Απόστολο. Αυτό λοιπόν δεν έκανε κάτι μικρό, αλλά κάτι το πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να απαρνηθεί τον ίδιο τον κύριο. Αυτό το λέγω όχι για να κατηγορήσω το δίκαιο, αλλά για να δώσω σε ένα αφορμή μετανία. Αφού ο Πέτρος αρνήθηκε τον ίδιο τον Κύριο της Οικουμένης, τον κηδεμόνα και σωτήρα όλων των ανθρώπων. Την επόμενη Δευτέρα θα πω, ή την Κυριακή. Βιευχόν τον πατέρων Πατέρ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και ο ημάς.